Αφήσατε το εμπειρτιο και πήγατε στον άρεο πάγο γιατί πέσετε στο γυπεδάκι σα κύριε γιακούματο για Γι αυτό. Γι' αυτό παίζετε στο γηπαιδάκι σας, είναι μια από τις καθαρίστριες. Για άλλη μία μέρα στην πολιτική επικαιρότητα της Ελλάδας παίζουν οι καθαρίστριες και πολύ καλά κάνουν και παίζουν, διότι υπάρχει μια, ένα συμβολισμός γύρω από αυτό το θέμα. Σήμερα το πρωί, έξω από αυτό το Υπουργείο, βρέθηκε ο Γιακουμάτος. Πέρασαν και άλλοι παράγοντες, είχαν μια σύσκεψη μέσα, όπως και ο Γιακουμάτος. Του την έπεσαν εκεί, λογικό ήταν. Είχαν ωραίου διαλόγου. Ο Γιακουμάτο δήλωσε δίπλα από τι καθαρίστρε. Η κυβέρνηση, όμω, την οποία στηρίζει ο Γιακουμάτο, είναι κατά των καθαριστριών και τη δέρνη και τη πλακώνει και τη κλωτσάει και μπουνιέ δίνει και δεν υλοποιεί αυτά που ε, η λογική λέει. Τώρα σιγά σιγά ψάχνουν μια διέξοδο. Πω έχετε καταλάβει, αν έχετε ακούσει τα συμφραζόμενα και κάτω και πάνω από τι γραμμέ, διότι έχουν λάβει το μήνυμα και θέλουν. Κοινωνικό πρόσωπο να δείξουν και βρήκαν αυτό τον τρόπο, αν τον βρούνε τελικά, για να δείξουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο που δεν υπάρχει έτσι και αλλιώ. Απλά το χρησιμοποιούν μόνο για τα μάτια των Ιθαγενών. Ο Γιακουμάτο λοιπόν περνάει μέσα από τις καθαρίστριε. Πετε μου, επιτρέπετε! Μπορώ να περάσω Γιατί. Για Επιτρέπετε να στον δρόμο, όταν βγαίνατε στα κανάλια μας λέγατε να γίνουμε εργολάβοι όχι, όχι σε μένα όχι. προσωπικά στο όχι, γραφείο όχι, εσύ, σας δεν το παίζω εσύ. το να κάνουμε τι να κάνουμε παρα το να <Και> δε θα δεσμευτείτε, <Το> <Το> θα μιλήσετε στον κύριο όπως τον λένε πάνω <Το> Και, να μας δεχτεί. <Το> <Το> σήμερα γιατί αυτόν δεν να ρατεβού, όχι α, το πρώτο. <Ήτανε, Λε>, σήμερα γιατί <Το> <διερνήνια Το> <τάγες, Το> <μας> δίνουν ξύλο. <Το> ραντεβού <Το> <Λατεβού, Το> <Το> ζητάμε. Ενέ ένα ραντεβού να μιλήσουμε <Το> Γιατί όταν μα Και <Το> μα δεν πιστεύατε. Μέσα στο <σημεί> ίδιο <Το> σα γραφείο, κύριε εγώ ραντεβού. να και άλλα πολλά είπανε, ένα ραντεβού ζητάνε οι γυναίκε. Αντί αυτού ξύλο τρώνε, σπροξιέ τρώνε, ε, διάφοροι εκεί, παράξενοι τι περιτριγυρίζουν. Οι καθαρίστρε έχουν κερδίσει τον πόλεμο πριν ακόμη αυτό καθοριστεί και των εντυπώσεων και τον πολιτικό πόλεμο και τον ουσιαστικό έτσι και αλλιώ. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα, δίδαγμα για όλου του υπόλοιπου. Εδώ ακούσαμε τον Γιακουμάτου να λέει αφού βρέθηκε μέσα εκεί. Ότι εγώ είμαι μαζί σας, σας έχω στηρίξει και καλά αφήν να εννοηθεί ότι είναι ένας από αυτές και ο Γιακουμάτος ένας απλός άνθρωπος του λαού, βρέθηκε σε μια κρίσιμη θέση τώρα, αλλά πάντα υποστηρίζει τα δίκαια του λαού. Αυτό λέω ο ίδιος, κάπως έτσι τα είχε μπει και βούλτευση πριν κανένα πεντάμινο-εξάμινο που είχε βρεθεί σε παράθυρο, δεν ήταν τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, σε παράθυρο πάλι με καθαριστρίες. Ότι... Δεν μίλησα καν για τις καθαρίστες. Με τις καθαρίστες έχω συναντηθεί εκατό φορές, έχω παρακαλέσει εκατό φορές. Μην ξεφύγετε μία φορά κυρία Βούλτεψη <SON Cuando Extreme> Γιατί πηγαίνετε στα κανάλια και λέτε του κόσμου μας. κύρια λέτε όλη μέρα στη Βουλή ήσασταν και ξεπίδεστε καφέδες μαζί μας. Τι λέτε. Πότε μας συναντήσατε κύρια Βούλτεψη. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Σα δώσαμε και άδειες και μπήκατε στη Βουλή. Μία δεν συναντήσατε τις καθαρίστες κυρία Βούλτεψη. Πότε μας είδατε. Σήμερα η, η... η κυρία μέρα καφέδες στο καφενείο <συσίλωσαι> τη Βουλή <συσίλωσαι> πίνουμε με του καφεντεραστέ. Εντάξει, το θέμα δεν είναι εσύ, Αν μπορεί να είναι ίδια αλλά να προσέχει. Όλη μέρα καφέδες στο καφενείο της Βουλή πίνουμε με του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 Και η ευκολία με την οποία αυτό πάντα μα συγκλονίζει, που ένα πολιτικό σε παράθυρο υπάρχει πάντα ο κίνδυνο να διαψευστεί από το απέναντι παράθυρο, παρόλα αυτά όμω το ψέμα βγαίνει πιο εύκολα και από την αναπνοή. Έχω συναντηθεί εκατό φορέ μαζί σα και έρχεται αμέσω η διάψευση. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, δεν του ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Συνεχίζουν κανονικά, μπορούν να πούνε και χοντρότερα ψέματα στην πορεία, χωρί να καταλαβαίνουν ότι κάτι στραβό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ο Κυριάκο, τουλάχιστον όταν είχε συναντηθεί ή όταν του ετέθη θέμα, Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα είναι ο Κυριάκο, δεν είχε πει ότι έχει συναντηθεί πολλέ φορέ μαζί του, αλλά είχε προτάσει πολύ συγκεκριμένε να του κάνει. Θα γίνουμε εμεί οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό το οποίο μπορεί να σα ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ω ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, στο το πούμε στην Αθήνα και θα παρέχεται τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια γιατί το λέτε και στη εμείς συνέχεια Εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους και η Υπουργέ. Ναι, η απάντηση είναι ναι Θα γίνουμε εμεί οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ Ναι, η απάντηση είναι ναι Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο Μαι. δημόσιο Μαι. και αυτή τη στιγμή μα λέτε ότι εμεί θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε να στον ίδιο χώρο που, που... δουλεύαμε. Με, με ρωτήσατε να σα δώσω μία διέξοδο. Και βρήκε την πιο πρόχειρη που είχε ότι θα γίνεται εργολάβοι σάξι με του εργολάβου. Παρ' όλα αυτά δεν παίρνουν τι δουλειέ. Και εργολάβοι να είχαν δεν θα παίρναν τη δουλειά βεβαίω οι καθαρίστριε ω εργολάβοι, αλλά οι γνωστοί εργολάβοι, φίλοι μα που κάνουμε τα πάντα, ισοπεδώνουμε. Τμήματα τη κοινωνία για να ωφελούνται αυτοί οι ελάχιστοι όμιλοι που παίρνουν τι περισσότερε, αν όχι όλε τι δουλειέ στο δημόσιο. Το δημόσιο γι' αυτό ακριβώ υπάρχει. Διώχνει ναι του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά δεν διώχνει του δημοσίου εργολάβου και του δημοσίου καταχραστέ στην συνέχεια. Κάναμε μια μήνυα ανασκόπηση του τι έχει συμβεί με τι καθαρίστε. Θυμόμαστε καλέ στιγμέ, επειδή απασχολούν έτσι και αλλιώ και σήμερα την επικαιρότητα. Ο Στουρνάρας δεν έχει ανταμώσει με καμία σε παράθυρο. Όμως είχε να πει και αυτό στα καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ κοινωνικά. Λίγο νερό, με παιδιά, νερό. Είμαι πάρα πολύ εμπέσιο κοινωνικά. Να πω, κάνω μια ερώτηση. Ε, υπήρξε μια απόφαση που με σόρευ να πω. Ότι απολύσατε τι καθαρίστρες του Υπουργείου οικονομικών. Η καθαρίση Υπουργείου οικονομικών είναι φτωχέ δεν, δεν θα δεν έχουν Όχι, δεν έχουν Έχουν στο σύστημα Δεν έχουν Οφείλω να πω ότι να, να, να, να δούμε κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει φοριακού. Έχει πάρα πολλέ καθαρίστριε, οι οποίε αμείβονται με περίπου χίλια ευρώ καθαρά για τέσσερι ώρε εργασία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσουμε. Δεν είναι προνομιούχες Δεν είναι προνομιούχε. Είναι γυναίκε, απλέ γυναίκε. Θα προσπαθήσουμε να του βρούμε, θα προσπαθήσουμε να τι εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. πάντως δεν έχουν απολυθεί έτσι. Είναι στο, στο, στο σχήμα γενικότητα. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Με το Σούσι εγώ, με τα σουβλάκια σταϊκούρας. <Το> Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Με το Σούσι εγώ, με τα σουβλάκια σταϊκούρας. <Το> Τελικά, παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχθια, περάσαμε ωραία, με χιούμορ, με καλή διάθεση... Τουρνάρα είναι αυτό από την προχθεσινή τέλετη παράδοση που δήλωνε ότι έχει περάσει ωραία στο Υπουργείο Οικονομικών με αυτέ τι πολύ ωραίε αποφάσει. Το απόσπασμα ήταν Γιάννη Πρετεντέρης και Γιάννη Τουρνάρα να μιλάνε για τι καθαρίστρε. Ο Πρετεντέρης να υπερασπίζεται τι αμόρφωτε όπω τι είπε χωρί ιδιαίτερη εκπαίδευση οι γυναίκε. Ο άλλο να υπερασπίζεται το κοινωνικό του πρόσωπο. Είναι κομμωδία έτσι και αλλιώ από την αρχή ω το τέλο. Αυτό ήταν χωρί κείμενο, δεν το αγράφει κάποιο από του μεγάλου τη επιθεώρηση ή τον Σίρεαλ. Οι ίδιοι μόνοι του αυτοσχεδίασαν και είχαμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ο Στουρνάρα βεβαίω έχει φύγει τώρα από το Υπουργείο. Τα Σούσοι θα τα τρώει και εκεί που είναι, γιατί η ίδια παραγγελία γίνεται, τα ίδια μαγαζιά πίσω από την Πλατεία Συντάγματο, Τράπεζα τη Ελλάδο και αυτή εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Για να συνεχίσει να περνάει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον αυτό, σε αυτόν τον τόπο. Η κομμωδία συνεχίζεται γιατί έρχεται ε, η Χρυστοφυλοπούλου. Η κέντροαριστερά τη δεν είναι μια κέντροαριστερά η οποία λέει Α, τώρα εγώ δεν μπορώ. Είναι μια κεντροαριστερά που λέει « Ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις. Και αυτές που μείνανε, αυτό το δέχομαι». Είναι μια κεντροαριστερά που λέει « Ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις». Είναι μια κεντροαριστερά που λέει, ναι, θα επαναδιαπραγματευτώ, θα διεκδικήσω να τελειώνω με τις απολύσεις. Ωραία κεντροαριστερά είναι αυτή η οποία θέλει να τελειώνει με τις απολύσεις. Δηλαδή το πλαφόν που έχει οριστεί, να το πιάσουμε για να πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς είναι ο κεντροαριστερός. Ποια η διαφορά από τον κεντροδεξιό. Δεν υπάρχει, μην την ψάχνετε, ούτε καν από το δεξιό, ούτε από τον ακραία νεοφιλελεύθερο δεξιό. Δεν θα την βρείτε σε καμία περίπτωση. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα γι' αυτό και η κρίση στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν και ψάχνονται με ελληνέ ποτάμια και τα υπόλοιπα γεωφυσικά φαινόμενα. Ο Αντρία Λοβέρνο έχει γίνει μια κόντρα με τον Κυριάκο για τι απολύσει για του βοηθού και του υπαλλήλου των πανεπιστημίων, συναντήθηκε και ο Σαμαράς με το Βενιζέλο. Το έχετε όλο αυτό το πακέτο γιατί κάθε μέρα συμβαίνει και ένα γεγονό. Μπορεί να μην το έχετε το πακέτο. Τώ έχετε δεν το έχετε δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ανδρέας Λοβέρτος θέτει θέματα και είναι πολύ σημαντικά αυτά διότι δεν μπορούν να γίνονται απολύσεις τρεις με πέντε το μεσημέρι. Αλλά δεν μπορεί ένας Υπουργό που διορίζεται στις τρεις το μεσημέρι στις 5 να υπογράφει απολύσεις χτυπώντας το ψαχνό. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας. Όχι εγώ, δεν θα το έκανε κανένας. Αλλά δεν μπορεί να υπουργό που διαρίζετε στι 3 το μεσημέρι στι 5 να υπογράφει να πωλήσει. Αυτό δεν θα το έκανε κανένα, όχι εγώ. Αλήγνω. Λοένο είναι δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα και έχει δίκιο ο άνθρωπο. Διο ορίζει στι 3, ο κύριε, παραλαμβάνει. Δεν μπορεί να πωλήσει τι 5. Να κάνει να ενημερωθεί 5-6 μέρε. Και αμέσω μετά εκατόμβες απολύσεων, κλείνει οτιδήποτε. Άλλωστε, έχει περάσει και από κομβικά υπουργεία. Και θυμόμαστε τη δράση του Ανδρέα Λοβέρδου και του χαρακτηρισμού και τη γενικότερη συμπεριφορά του. Ελαφρώ ακροδεξιά σε πολλά θέματα. Οπότε θέλει το χρόνο του κι αυτό για να λειτουργήσει ω κανονικό μνημονιακός υπουργό τη κυβέρνηση και κυβέρνηση τη συμφορά Βενιζέλου Σαμαρά. Του το εκτιμούμε, το καταλαβαίνουμε, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Θέλει και ο άνθρωπο το χρόνο του να οριμάσει μέσα του. Το έγκλημα πριν το κάνει, πριν σφάξει όσους είναι να σφάξει. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί «Να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τους αποπλανήσει κανείς, έχουν μεγαλώσει πια και ξέρουν τι θέλουν». Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αν κάποιοι πιστεύουν, ελπίζουν, υπολογίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζοντα προς την εξουσία θα απομακρυνθεί από τις θέσεις, τις ιδέες, την ιστορία... Το ίθος, τον ριζοσπαστισμό και την πολιτική του, τότε πολύ σύντομα θα απογοητευτούν. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίως ούτε να μας φοβήσουν. Εσείς με εμάς είστε με την αρκούδα? να μας αποπλανήσουν Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε Στη μπάντα, Στην πάντα, στην πάντα Αυτά είναι τα ευχάριστα Καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι ευχάριστο Επιτέλους το ακούσαμε, δεν θα αποπλανηθούν Δεν θα κάνουν πίσω, θα πάνε μόνο μπροστά Είναι λίγο πρωτότυπο αυτό, δεν το έχουμε ακούσει από άλλον πολιτικό Γι' αυτό και το μεταδώσαμε για να ξέρετε τι ακριβώ παίζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Στην προσπάθειά μας εδώ να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί λένε ότι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώ υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκο Μητζοτάκη σήμερα το πρωί έκανε εμφάνιση σε παράθυρο και μιλάει για τι απολύσει. Θα τον ακούσουμε εδώ να λέει ότι δεν του αρέσουνε, δεν θέλει να κάνει απολύσει. Αν και μιλάει για απολύσει στο δημόσιο τομέα από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στην πολιτική. Εγώ βρήκα την δέσμευση για 15.000 απολύσει και 25.000 κινητικότητα. Κλήθηκα να την διαχειριστώ όταν βρισκόμασταν στο απόλυτο μηδέν και εγώ ήμουν αυτό ο οποίο διαπραγματεύτηκε με την Τρόικα να μην υπάρχουν άλλε απολύσει από το 2015 και μετά. Μπράβο! Φτάνουν αυτέ. Τώρα μόλι έρθει το 2015, θα βρουν έναν άλλο τρόπο να μα πούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε χρειάζονται και άλλε απολύσει και θα συνεχιστεί η ζωή έτσι όπω ακριβώ την ξέρουμε, μάλλον και χειρότερα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, πολύ αισιοδόξη βέβαια. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να έχει επικοινωνία με την εκπομπή μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 211-208-200. Εκεί απαντά ο αποστόλης. Μπορεί να στείλει μήνυμα γράφοντας διάλα, αφήνοντα κενό. Το μήνυμά μας μετά και αποστολής το 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ή στέλνοντας mail που είναι και τσάμπα. Studio papaki, είναι η διεύθυνση. Ο τον ήχο. Και, ε, ακούγαμε, και θα ακούσουμε και ακούσαμε και πριν το Λοβέρτο να εκφράζει μια δυσφορία για τι απολύσει, να θέτει θέματα ορών, ε, να θέλει να ενημερωθεί πριν κάνει οτιδήποτε, ότι από αυτόν δεν περνάνε αυτά, δεν είναι τυχαίο που θα κάνει ανθρωποθυσίε και ανθρωποφαγίες όπω δήλωσε το Σαββατοκύριακο που βγήκε. Όταν όμω του ετέθη πολύ ομά η ερώτηση, γιατί το θέμα των απολύσεων είναι κομβικό θέμα στην συμπεριφορά και στην πορεία αυτή τη κυβέρνηση, με δύο λέξει έσβησα αμέσω στη φωτιά. Αμφισβητείτε τη αμφισβητείτε τις διαδικασίες απόλυση. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Όχι, όχι, μπερνάλε Αλλά εγώ κύριε Χασαπόπουλε, δεν είμαι ο άνθρωπο που επειδή δύο υπουργοί επί 10 μήνες δεν κάναν κάτι, φωνάξανε έναν απ' έλα να του σκοτώσει εσύ του ανθρώπου. Υπάρχει ανάγκη να απολυθούν 383 άνθρωποι, έλα να το κάνει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά με μένα. αφισβητείτε τις διαδικασίες απόλυσης. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση του Όχι, όχι, υπερβάλλετε. Όχι, όχι, υπερβάλλετε. Όταν δεν ξέρεις πώς θα πυροβολήσεις. <σοκλή> Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Είναι αυτός ο κύριος που έχει κάνει αγωγή στη ΡΙΕΛ μαζί με τη σύζυγο Γιάννο Παπαντονίου, ο σοσιαλιστής και βεβαίω ένας σοσιαλιστής, λογικό είναι να κάνει μια αγωγή σε ένα αστικό μέσο ενημέρωσης, διότι έχει αγωνιστεί με τη ζωή του και τον τρόπο της ζωής του για το σοσιαλισμό και δεν μπορεί να έρχεται ο καθένα να σπηλώνει αυτή την αριστερή... Επαναστατική δράση, γιατί θυμόμαστε όλοι το ο Γιάννου Παπαντονίου είναι ψηλά σύμβολο στις καρδιέ όλων, ε, αριστερών και μη. Έχει καταφέρει να κατακτήσει τι καρδιές όλων μα. Είμαστε εμεί στο πλευρό του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβληθεί και να επικρατήσει ο σοσιαλισμό του Γιάννου όμω. Γιατί αυτό ο σοσιαλισμό είναι ανώτερο από τον άλλο σοσιαλισμό που έχουμε γνωρίσει. Μοιράζει και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, όπω ξέρετε. Ο σοσιαλισμό του Γιάννου πάντα. Όσο είναι όμω ο Λοβέρδος, Δεν πρόκειται να έρθει σοσιαλισμό, δεν πρόκειται να έρθουν και απολύσει όπω θα ακούσετε τώρα. Αλλά εγώ κύριε Χασαπόπουλε, δεν είμαι ο άνθρωπο που επειδή δύο υπουργοί επί δέκα μήνε δεν κάναν κάτι, φωνάξανε έναν απ' έξω. Έλα να του σκοτώσει εσύ αυτού του Δεν είμαι εγώ, όχι το Μουτζούρι. Έλα εδώ επειδή αυτοί δεν συμφωνούν. Υπάρχει ανάγκη να απολυθούν 383 άνθρωποι. Έλα εσύ να το κάνει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά με μένα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Να βρεθεί ένας άλλος, θα βρεθεί ένας άλλος τόση πρόθυμη. Με Λοβέρδο δεν πρόκειται να γίνουν αυτά, να το ξέρετε ε, Το βάλαμε για να ξέρετε πώς θα πορευτείτε από εδώ και πέρα Και να ηρεμήσετε όσοι είχατε κάποια ανησυχία Αν γίνεται με Λοβέρδο ε, απολύσεις και γενικότερα καταστροφές ανθρωπίνων ζώων Λαός μέρος Α Έλα Αποστολάρα, Έλα. ανεξάρτητη ελληνική υγεωσία Αποστολάρα Κυρίως <laughs>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 Που χτύπησε τη γυναίκα ή πουλά ή άλλου άλλη. Έλα άλλους. τώρα που τη χτύπησε και σε υπερβολέ. Τέλο πάντων. Επίση έπρεπε να δει και τη φάξα τη προκληρική ήταν η φάτσα τη. Βέβαια. Θεωρή παράκληση να μην τη λένε ούτε γουρούνια ούτε σχουλιά. Γιατί και τα δύο είναι χρήσιμα στη φύση. Προσβάλλουν και τα γουρούνια και τα σχουλικά. Επίση, εσύ λέει και τον παλούρδο που χτύπησε την καθαρίστρια στο κεφάλι. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδη κάμερα. Αυτό που είδη κάμερα. Α, Ά, για για τα από κάτω δεν λε. Αυτό ήταν που είδαμε πάνω από την ασπίδα. Το τι καλά, καλά μια πέφτει από.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 Το Αποστολή: ναι. ναι, ήθελα να πω ότι ο κύριο Παπαντονίου Ζητάει 3,5 εκατομμύρια από τη Real News. Και άλλα 3,5 το μίζει η γυναίκα του. Ζητούμε τα 3 και τα υπόλοιπα 5 του τα δίνουμε αργότερα. Αν θυμάμαι καλά, και ο Άκη ζήταγε για τη Real News κάτι όταν είχε κάνει αποκαλύψη Real News, ε. Ναι, ναι. Κάποια παλιωλευτά ζήταγε. Ναι, γι αυτό εμείς... Που του είπαν από κάτι πολυελαίου. Πού είναι ο Άκη τώρα, δεν ξέρω πού είναι. Όχι. Η τύχη του Νάχι ο Γιάννο. Αποστολή. Έλα, φιλός. Έχω μια απορία αρεστηλά, αλλά πρέπει να απαντήσει σοβαρά, έτσι. Τι απορία έχει, φίλε? Μήπω έχει απορία για το yeah. αν οι χρόνιε ή οι σοβαρέ διαταραχέ του εντέρου λύνονται κάπω, Γιατί ε, λύνονται. Περί, μην πάει να κάνει διαφήμιση σε μένα. Θα ρε. κάνω διαφήμιση σε σένα Ρε καραγκιόζο. Δεν έχω μια αρεστηλή. Μην κάνει με διαφήμιση. Δεν πειράζει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Να πάνε να στο φαρμακείο. Μέγκα οκτώ βιότηκ. Σταμάτα, το είπα. λίγο ένα λεπτό. Έλα. Ρε, παιδιά, βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας τίποτα πρέπει να κάνει το μαύρο ελεύθερο. Ποιο μαύρο, του μαύρου γενικώ εννοεί. Όχι τους μαύρους, κάνω ντουμάνι μα κάνει ελεύθερο. Το ντουμάνι ελεύθερο, ο, αν ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε με παράνομο ντουμάνι, ναι. που να γίνει και ελεύθερο τι θα βγάζουμε. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις. Καλά. Έχει να σε γιατί έτσι. Ε, γιατί μου βρίσκει τον Αλέξη μου και με νευριάζει και μου σπάς τα νεύρα και δεν θέλω να σε πω. Καλές ζέν και εσείς ζέν. Ιρέμησαι. Τόσα ακούω. Τρελάθηκα τώρα με αυτό που άκουγα. Λέω είναι θεός. Είναι τρελός. Τι να είναι άραγε Τελικά τι είναι. Δεν ξέρω παιδί μου. Θα μείνω με την απορία. Είναι θεός.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 Αν κατάλαβε. Αν κατάλαβα, αν κατάλαβα. Βέβαια είναι και τώρα αυτό. Και δεν θα μπορούσε να πηγαίνει και στη Βουλή, τέλο πάντων. Όχι, ναι, ναι, σηματώσει η δε, δημοκρατία, δεν Και αυτός είχε... ο Άδουνη, <συμφ> ο λόγο του πια συμβόλαιο δεν είναι να πει κάτι. Δεν είναι, ναι, oh, παπα, όχι, όχι. Για 24 ώρε μπορεί και 48 καμιά φορά. Ναι. Δεν το αναιρεί με τίποτα. <συμφύ> τώρα άκουγα τον το Σαμαρά να λέει, Γιατί να μην γίνουμε κι εμεί Νόκια. Γιατί.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 ή ένας υπουργός που διορίζεται στις τρεις το μεσημέρι στις πέντε να υπογράφει απολύσεις χτυπώντας το ψαχνό. Αυτό δεν θα το έκανε κανένας. Όχι εγώ Μπράβο! Δεν θα το έκανε κανένας. Είναι και ώρες κινήσεις ηχείας. Δεν γίνεται να απολύγουμε τρεις με πέντε. Ο Λοβέρδος δεν πρόκειται να τις κάνει αλλά και ο Κυριάκος δεν πρόκειται να τις κάνει. Όχι για ωράριο. Δεν έθεσε θέμα ωραρίου ο Κυριάκος έθεσε άλλα θέματα Κυριάκ Κοιτάξτε, εάν η, η κυβέρνηση κεντρικά μπορούσε να επαναδιαπραγματευτεί το ζήτημα των απολύσεων, εγώ θα ήμουν ο ευτυχέστερο των υπουργών. Σα διαβεβαιώνω. Δεν μου είναι ευχάριστο αυτό το οποίο κάνω. Ο ένα δεν μπορεί, δεν νιώθει καλά. Η συνείδησή του, αλλήμον και ξέρουμε την ημιτσοτακέικη συνείδηση. Ο άλλο δεν μπορεί λόγω ωρών επειδή είναι καλοκαίρι και τρει με πέντε αναπαυόμαστε. Προβλήματα στι απολύσει. Δεν το έχουν μάθει οι ότι έχει, έχουν δύο υπουργού που αρνούνται να. Τους κάνουν τα χατήρι, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν και αυτές για να ξέρουν τι θα κάνουνε. Αποστολή. Ναι. Κοίτα, μην κάνεις καμιά Και εκθέσει στα παιδιά εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών που πήγαν να προστατευτούν από εκείνε τι βίαιε γυναίκε. Που του κάνανε επίθεση, το δε και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ βλέπω μόνο Νέριτ. Δεν θα αντέξω του συνδικαλιστέ το. τη Αχαρία εδώ να βγάλουν πάλι καμιά Κινήθηκαν κατά τον μάτι καθαρίστρε. Ε... Το έγραψε καθαρά η Νέριτ. Κατά τα άλλα, κυβερνητική προπαγάνδα έκανε η Νέριτ και την κλείσανε. Παρά τα βάσανα, παρά τα ξενύχια, περάσα μωρέα. Με το σούσι, εγώ, με τα σουβλάκια στα τα Ικούρα. Τι έτρωγε ο Στουρνάδα, Σούσι. Σούσι, ανάλαβο, σαν το Μητσοτάκι, κατοχή φάση, χάλια. Θα τον έκανα τρει μπουκέ στον κερατά. Δεν μου λε προηγούμενο. Ομό, δεν τρώγεται ψημένα, θα τον φάσω μό. Δεν μου λε μια κότα που μίλαγε προηγούμενο, ποια ρουφιάνα ήταν αυτή, που έλεγε για τι καθαριστρέ, μια ρουφιάνα, ποια ρουφιάνα ήταν.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 Πόνη, είμαστε υποδελωμένη χώρα. Καμιά άλλη χώρα δεν το δέχτηκε αυτό που θα πάνε να ρίξετε και το δεχτήκαμε εμεί. ο παππούλια να παραιτηθεί. Ο παππούλια πρέπει να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί. Η νοχελικότητα του παππούλια δεν τον αφήνει ούτε μέχρι να παραιτηθεί δεν τον αφήνει να φτάσει. Τα εγγόνια του κοιτάνε. Δεν μπορεί. Θα, θα στο εξωτικό, Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι είναι βαλσαμωμένο. Είναι βαλσαμωμένο με τηλεχειρισμό. Αποστόλη, ξε... Τον πάνε και τον φέρουν κάποιο.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 Υπησανε τους που τους φτάσανε εκεί που τους φτάσανε. Το χρέος από 120 πήγε στο 170. Αυτά έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια στις μπουμπουλίνες. Μπράβο τους που φτάσανε στη, νιου, στη New York Times, πως το λέμε το περιοδικό. Έλα ρε, το σου. Μέσα κάτι λίγο να. 200 εκατομμύρια το μέρο μουσική. 95 εκατομμύρια ο 200... Καλά, είναι. Καλά είναι. 230 230 δίκράτε που γκρινούν μέσα τη φορολογία. Όλοι αυτοί οι σύμβουλοι που παίρνουν τόσα λεφτά χωρί να κάνουν τίποτα. Αυτό δεν είναι ένα λεφτά, αλλά ξέχασα, συγγνώμη, μιλάμε για ιδιότητε στο ώρα ναι. ναι, αυτοί είναι ιδιώτες, δεν πιάνει. Αυτή είναι ιδιότητε δεν σίγουρα σε επιχειρήσεις τους. Οι δεν πειράξαν Εγώ δεν Αποστόλη είναι η πρώτη μου φορά και εμένα. Αχ, ποτάμι. θέλω να σα πω κάτι. Αν οι 500 θέσει που έχει υποσχεθεί ο Βενιζέλο και οι θέσει που έχει υποσχεθεί ο Σαμαράζο. 700.000, όχι 700.000, δεν τα λε και εσύ τώρα. Υποβαθμεί Αν... το κυβερνητικό Ένας... έργο τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν συμπίπτουν οι θέσει αυτέ, το πρόβλημα τη ανεργία το έχουμε λύσει. Γιατί μα κάνει ένα 1.200 θέσει. Αν δεν συμπίπτουν, Αν συμπίπτουν, ε, συμπίπτουν ετ... έχουμε ε... λύσει το πρόβλημα ε... τη ανεργία κατά το ίμιση. E δεν είναι άσχημα, ε... δεν το λε. Ε...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 Σε κάθε δρόμο, πάντα υπάρχει ένας γκρεμός αρκείς την ώρα να τον δεις και να ξεπήγεις έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρίς εγός που μόναχα παιδί. Αυτός είναι ο γκρεμό. Μάνος Κατζηδάκης από το 1959 από μια ταινία του Νίκου Κούνδουρου με τίτλο Το ποτάμι τότε ήταν ταινία; Σαν χθε 15 Ιουνίου του 1994 έφευγε από τη ζωή ο κορυφαίος κορυφαίος μουσικός διανοούμενος ποιητής ε, και οτιδήποτε διανοητής οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσθέσει κάποιο. Μάνος Κατζηδάκης από τα προγράμματα του Τρίτου Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκεστάιν έγινε πόστερ και στορίζει το δωμάτιο ενό όμορφου αγόριου. Το αγόριο ονομάζεται Πινόσετ, τη Βιτέλα, και ο Ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένα ρυθμό ατέλειωτος και αριθμοί. 1.500, 5.000, 10.000, 100, αριθμοί όχι εντελώς αποσαφηνισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατρών επί εκατομμύρια περισσότεροι, από σου εννοούν να αντιδράσουν στο τέρα και εξαφανίζονται με σε χαντάκια, σε ρεματιές στις αγροτικές ερημίες. Από την ώρα που ο Φράνκεστάιν γίνεται στόρις με νεανικού δωματίου ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Ένας με στη ζωή μας resmus no trono o saco mas na επειδή σαν σήμερα το 1945 έφευγε από τη ζωή ξέρουμε όλοι τον τρόπο και πως ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχηγός του Ελλάς κιλώδα, πέτα, καρδιά, Από τον κρεμό του Μάνου Χατζηδάκη στον ύμνο του Ελλάς γίνονται και αυτά 16 Ιουνίου 1945 σας διαβάζω από το σημερινό κείμενο του Νίκου Μπολιόπουλου στον Ενικό Σαν σήμερα πριν 69 χρόνια, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένο από τους διώκτες του, έξω από τη Μεσσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας. Θα περάσει την αθανασία της λογική μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του στο θάνατο, το συντρόφευσε ο πιστό του αντάρτης, ο Τζαβέλλας. Το τι ακολούθησε τα ξέρουμε, κάνει η θηριωδία του μεταβαρκυζιανού καθεστώτος. Οι δύο νεκροί σύντροφοι θα αποκεφαλιστούν και τα κεφάλι τους θα κρεμαστούν από τους 18 στις 20 σε ένα φανοστάτη στα Τρίκαλα. Ο Γιώπουλο καταλήγει, δείτε το στον Ελληνικό Σήμερα, έχει ωραία στοιχεία και κυρίω τι έλεγαν οι αντίπαλοι όπω ο Αβέροφ και άλλοι για τον Άρη Βελουχιώτη, επειδή έχουν υποθεί κατά καιρού διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Καταλήγει το κειμενό του. Αυτό ήταν ο Άρης Ανέγκυκτο από κάθε επιχείρηση γεμπελικού τύπου λασπολόγηση του ονόματό του και έτσι θα παραμείνει ολικά και αμετάκλητα αποκαταστημένος στη συνείδηση του λαού. Γιατί πολύ απλά είναι βαθιά εγκατεστημένο στο νου και στην καρδιά του λαού ω σύμβολο των αγώνων για τηλευθεριά. Και τη δημοκρατία του λαού. Θα κλείσουμε, θα σα αποχαιρετήσουμε όχι με λαό, δικαιωματικά νομίζω, με τον Άρη Βελουχιώτη. Το λόγο του δεν είναι η φωνή του, είναι, το έχουμε ακούσει κι άλλε φορέ από ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Το Δήλμα του Φώτου Λαμπρινού. Είναι μια αναπαράσταση ηχητική του λόγου του Άρη Βελουχιώτη στην απελευθέρωση τη Λαμία 19 Οκτωβρίου του 1944. Ατέρφια, Έλληνε και Ελληνίδε τη Λαμία και όλη τη περιοχή. Από μέρου του Γενικού Στρατηγείου του Ελλάδα σα φέρνω του πιο θερμού χαιρετισμού. Όπω βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγο μου δεν θα μοιάζει καθόλου με του λόγου που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σα υποσχεθώ πω θα σα πιάξω γεφύρια και ποτάμιο. Ούτε θα σα κάξω λαγού με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σα πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαό μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία.